Στήχη 19-30. Ο Παύλο Κυρίτη Δαμασκών και Ιερουσαλήμ. 19. Παρέμεινε δε ο Σάβλο μαζί με του μαθητά του Χριστού που ήσαν στην Δαμασκών επί ολίγα ημέρα. 20. Και αμέσω εκεί ήταν στα συναγωγά των Ιησούν, Διδάσκον ότι ούτω είναι ο Υιός του Θεού. 21. Έμεναν δε εξτατικοί όλοι όσοι τον οίκουαν και έλεγαν. Δεν είναι αυτός ο οποίος στην Ιερουσαλήμ κατεδίωξε με μανίαν και μέχρις εξοντώσεως εκείνους που επικαλούνται ευλαβός και μεταπίστεως το όνομα τούτο και ο οποίος είχε ενέλθει εδώ δι' αυτόν ακριβώς των σκοπό, για να οδηγήσει δηλαδή δεμένους εις τους αρχαιρείς αυτούς που πιστεύουν και επικαλούνται το όνομα τούτο. 22. Ο σάβλος δεν το μεταξύ ενισχύεται και στηρίζεται περισσότερο αν την πίστη και με τα επιχειρήματά του έφερε σύγχυσην εις τους Ιουδαίους οι οποίοι κατόκουν εν Δαμασκό και απεστόμωνεν αυτούς από δεικνύον δια της συμφωνίας των προφητών ότι αυτός τον οποίο εγκήρυτεν είναι ο Μεσσίας. 23. Αφού δε συνεπληρώθησαν αρκετές ημέρες, οι Ιουδαίοι συνεφώνησαν και απεφάσισαν από κοινού να τον φωνεύσουν. 24. Έγινε δε γνωστή στον σάβλον η επιβουλή αυτών και οι Ιουδαίοι παρεφύλαταν τα σπήλα τη πόλες νύχτα και ημέρα για να τον φωνεύσουν. 25. Άλλοι χριστιανοί μαθητέ επήραν τον Παύλον και τον κατέβασαν ανεγκαιρών νυκτός από κάποιο παράθυρο του τείχους με το οποίο είναι το περιτυχισμένοι δαμασκός. Τον κατέβασαν δε δια μέσα Κοφίνιον. 26. Όταν δε ο Παύλος ήλθενε στην Ιερουσαλήμ έκαμε συνεχής αποπείρας για να προσκοληθεί και συνδεθεί στενό προς του μαθητάς. Αλλά τον εφοβούνται όλοι, διότι δεν επίθονται ότι είναι πράγματι πιστός και ειλικρινής μαθητή του Κυρίου. 27. Ο Βαρνάβας όμως παρέλαβε αυτόν και τον οδήγησε στου Αποστόλους και διηγήθη τότε ο άβλος εις αυτού πώς είδε τον Κύριο εις των δρόμων και ότι ο Κύριος ομίλησεν εις αυτόν και πώς εν τη Δαμασκώ η με αφοβίαν και με θάρρος την πίστην το όνομα του Ιησού. 28. Και επηγενοήρχεται ο Παύλος στους Αποστόλους συνεχώς εις τα Ιεροσόλυμα, διατηρών στενά σχέσεις με αυτούς και ομίλει με αφοβίαν και με πίστη να κλώνει τον το όνομα του Κυρίου Ιησού. 29. Επιπλέον ομίλη και συνεζήτη με τους ομιλούντας την ελληνική Ιουδαίους ζητώνουν να πείσει αυτούς ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς. Αυτοί όμως ζητουν ευκαιρία και προσεπάθουν να τον φωνεύσουν. 30. Όταν δεν πληροφορήθησαν τούτο οι αδελφοί Τον κατέβασαν με πάσα ανασφάλεια Από τα Ιεροσόλυμα στην Κεσάρια Και από εκεί τον εξαπέστειλαν Στην πατρίδα του την Ταρσόν